21:40 τη ενότητα περιτομή του Ιησού και παρουσίαση αυτού ει των ο Σιμεών και η Άννα, του κεφαλαίου Β. 21. Και όταν συνεπληρώθησαν 8 ημέρε για να γίνει στο πεδίο η περιτομή, το περιέτεμαν ήνα και δια της περιτομής επιβεβαιωθεί ότι ήταν ο απόγονος του Αβραάμ, και κλείθη το όνομά του Ιησού. Όνομα που το είχε νύπει ο Άγγελο προτού συλληφθεί αυτό στην κοιλία τη μητέρα του. 22. Και όταν σύμφωνα με τον νόμο του Μωησαίο συνεπληρώθησαν οι μέρε τον των καθαρισμών τη μητέρα του πεδίου και του αραβωνιαστικού τη, ανέβασαν αυτόν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν και τον αφιερώσουν ει τον Κύριον. 23. Η παρουσίαση δε και αφιέρωση αυτή έγινε το σύμφωνα με εκείνο που είχε γραφεί ει τον του κυρίου ότι κάθε αρσενικόν που δια πρώτην φοράν ανοίγει τη μήτρα της μητέρα του και γεννάται, δηλαδή κάθε πρωτότοπο και πρωτογενές, θα κληθεί και θα θεωρηθεί ως αφιερωμένον εις τον Κύριον. 24. Ανέβησαν ακόμη στον αόν και για να προσφέρουν θυσίαν για τον καθαρισμόν των, των ένα εύγος τριγόνια ή δύο μικρά περιστέρια, σύμφωνα με εκείνο που έχει οριστεί στον νόμο του Κυρίου για τους πτωχούς, οι οποίοι δεν είχαν τα μέσα να προσφέρουν θυσίαν ολόκληρων αρνίων 25. Και ειδού δου στην Ιερουσαλήμ ένας άνθρωπος που ονομάζεται Σιμεών και ο άνθρωπος ἤ τὸ δίκαιος φυλάτωντας εντολάς του νόμου και ευλαβής φοβούμενος των Θεών αυτός είχε φωτιστεί από την ανάγνωση των προφητικών βιβλίων και με πόθων ζωηρών επερίμενε να έλθει στον Ισραηλιτικόν λαόν δια της του μεσίου παρηγορία από τα κακά και τα στλίψεις που υπέφερεν ένεκα της αμαρτίας και πνεύμα προφητικών Άγιων ή το επάνω του. 26. Και είχε αποκαλυφθεί σε αυτόν από το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πέθνεις και προτού ήδη εκείνον τον οποίον ο Κύριος και Θεός έχασε βασιλέα και σωτήρα του κόσμου. 27. Και ήλθεν ο Σιμεών κατά παρακίνησιν και έμπνευση του Αγίου πνεύματο εις το Ιερόν. Και όταν οι γονείς οι εις είγαγον το Ιερόν το πεδίο νηησούν, βια να κάμουν δι' αυτό εκείνο που σύμφωνα με τας διατάξεις του νόμου ή το συνηθισμένο να γίνεται εις τα πρωτότοκα. 28. Τότε και αυτός ο Σιμεών, εδέχθη το πεδίο νης στα σαγκάλα του και δόξασε τον θεών και είπε. 29. Τώρα... Ό,τι πλέον είδω το λιτρωτήν του κόσμου, ελευθερώνει από τους δεσμούς του δεσμού του σώματο εμένα των δούλων σου δέσποτα, και με το λίγο να αποθνίσκω σύμφωνα με των λόγων σου που μου είπε: Ότι δεν θα αποθάνω πριν είδο των Χριστών. Και με ελευθερώνει εν ειρήνη και χωρί να ανησυχώ πλέον για τη λύτρωση του Ισραήλ. 30, διότι είδαν οι οφθαλμοί μου τον ενανθρωπίσταντα Ιών σου, ο οποίο θα φέρει τη Σωτηρία. 31, την οποία ιτήμασε για να γίνει φανερά ενώπιον όλων των λαών λαόν ευεργεσίαν, όχι μόνον των Ιουδαίων, αλλά και των εθνικών. 32. Και θα είναι ούτω το σωτήριόν σου αυτό φως πνευματικόν, που θα φανερώσει και θα αποκαλύψει στα έθνη των αληθινών θεών και την αληθείοδόν σωτηρίας, αλλά και δόξα του λαού σου Ισραήλ, αφού από τον Ισραήλ κατάγεται ω άνθρωπος ο σωτήρ και αφού τελικώς και ο Ισραήλ ο σύνολο θα τον εγκολποθεί ο σωτήρα του. 33. Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου ευρίσκοντο η συνεχή θαυμασμών διώσα και τώρα και πρωτύτερα και από τον Σιμεών και από τους Ποιμένας και από τους Αγγέλους ελέγοντο δι' αυτό. 34. Και ευλόγησαν αυτού ο Σιμεών και είπεν στην την Μαρίαν την μητέρα του. Ιδού, αυτός είναι προορισμένος για να γίνει αιτία και αναστάσεως πολλών εν το Ισραήλ. Όσοι θα πιστήσουν σε αυτόν θα πέσουν και θα πολεστούν. Όσοι θα πιστέψουν, θα αναστηθούν και θα ελευθερωθούν από την αμαρτίαν και θα σωθούν. Θα είναι δε και θαύμα, αφού εν το προσώπο του θα εμφανίζεται η ένωση των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης. Αλλά το θαύμα τούτο θα αντιλέγεται από τους απιστούντας. Και ενώ οι καλοπροαίρετοι θα οδηγούνται δι' την πίστην και θα σώζονται, οι ανηλικρινείς και εγώιστέ θα απιστούν και θα κατακρίνονται. 35. Λόγω δε τη αντιλογία αυτή και σου τη μητρός αυτού, την καρδία θα διαπεράσει μεγάλη και οδυνηρά μάχερα θλίψεω και οδύνη, όταν θα τον είδει να σταυρώνεται. Και έτσι οι πτώσει και η ανάσταση πολλών, καθώ και η αντιλογία γύρω από το θαύμα αυτό, θα γίνονται, για να ξεσκεπαστούν πολλών καρδιών οι διαλογισμοί και οι διαθέσει, που έμεναν έω τώρα απόκριφοι, και με την απόρριψη ή αποδοχή του Μεσίου θα φανερωθούν. 36 Υπήρχε δέη στα Ιεροσόλυμα και κάποια άνα προφήτης Αυτή το κόρη του Φανουήλ από την φιλή του Ασύρ του ογδόου παιδιού του Ιακώβ εκ της Λίας ή το δε πολύ προχωρημένη στην ηλικία και είχε ζήσει με άνδρα επτά χρόνια από τον καιρό που ως παρθένος ήλθεν εις γάμον με αυτόν 37. Και αυτή το χείρα ηλικία περίπου ογδοήκοντα ετών η οποία δεν το από τον ιερόν περίβολο του ναού αλλά παρέμενεν εις Αυτόν και κατά τας ώρας που δεν έγινον ακολουθίε ακολουθεί ναών. ναόν. Και έτσι ελάτρευε νύκτα και ημέραν των Θεών με νηστείας και προσευγά. 38. Κι αυτή ήλθε κατά εκείνη την ώραν και αφού είδε το πεδίο ευχαρίστηκε δοξολόγη των Θεών και έλεγε περί αυτού ει όλους όσοι κατοικούντες εις την Ιερουσαλήμ περί λύτρωση και απελευθέρωση από τον Δεινόν και από τις αμαρτίες. 39. Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία τελείωσαν όλα όσο νόμο του κυρίου ορίζει περί του καθαρισμού και τη αφιερώσεως του πεδίου, εγύρισαν πίσω εις την Γαλιλαία εις την πατρίδα των Ναζαρέτ. 40. Το δε πεδίο εμεγάλωνε κατά το σώμα και ενισχύει το εκτάκτο κατά τα διανοητικάς και πνευματικάς δυνάμει. Και η θεότη με την οποία ή το ενωμένο, καθώον η ηλικία του πεδίου προχώρη, μετέδιδε ει αυτό και το γέμιζε Σοφίαν και χάρης Θεού η οποία το ενίσχεν εις πάσαν αρετήν και το εφύλατεν από πάσαν αμαρτίαν ή το επ' αυτού διευθύνουσα την ομαλήν και απρόσκοπτον ανάπτυξην και ηθικήν προοδόν του.